Ο Herbert Marcuse. Έρο και πολιτισμό. Εκδόσει Κάλβος, Αθήνα 1977. Μετάφραση Ιορδάνη Αρζόγλου. Διαβάζει Η Όλγα Κουτούγκου. Σύνολο σελίδων βιβλίου 290. Ο Herbert Marcuse γεννήθηκε στο Βερολίνο και σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Βερολίνου και του Φράιμπουργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου έγινε λέκτορ στα Πανεπιστήμια της Κολούμπια και του Χάρβαντ και καθηγητής της Πολιτικής Επιστήμης και της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπράντι. Σήμερα είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια. Άλλα έργα του. Λογική και Επανάσταση 1940. Ο Σοβιετικός Μαρξισμός. Ο Άνθρωπο. Περιεχόμενα, μέρος πρώτο, υπό την αρχή της ειδονής, κεφάλαιο πρώτο, η κρύφια τάση της ψυχανάλυσης, σελίδα 21. Κεφάλαιο δεύτερο, η προέλευση του αποθημένου ατόμου, οντογένεση, σελίδα 31. Κεφάλαιο τρίτο, η προέλευση του αποθητικού πολιτισμού, φιλογένεση, σελίδα 63. Κεφάλαιο τέταρτο, κεφάλαιο. Η Διαλεκτική του Πολιτισμού. Σελίδα 85. Κεφάλαιο 5. Φιλοσοφική Παρένθεση. Σελίδα 112. Μέρος 2. Πέρα από την Αρχή της Πραγματικότητας. Κεφάλαιο 6. Τα Ιστορικά Όρια της Εγκαθίδρυσης της Αρχής της Πραγματικότητας. Σελίδα 135. Κεφάλαιο 7. Φαντασία και Ουτοπία. Σελίδα 146. Κεφάλαιο 8. Οι μορφές του Ορφέα και του Νάρκισου, σελίδα 164. Κεφάλαιο 1ο, Η εστιατική διάσταση, σελίδα 176. Κεφάλαιο 10ο, Ο η αισθητική διασταση σελιδα 176 κεφαλαιο 10 ο ο μετασχηματισμος του σεξουαλισμού σε έρωτα, σελίδα 199. Κεφάλαιο 11ο, Έρω και θάνατος, σελίδα 224. Επίλογος. Κριτική του νεοφροϊδικού ρεβιζιονισμού, σελίδα 240. Πρόλογος του 1966, σελίδα 273. Σημείωμα του μεταφραστή. Όσο για τις ερωτικές του σχέσεις, είναι ακριβής στα ραντεβού τους, με χάρη, με ρομαντισμό, με τη συνοδεία των διαφημίσεων που προτιμούν. Herbert Marcuse. Οι καλοί Γερμανοί όταν πεθαίνουν γίνονται Εβραίοι ή άλλε διωγμένε μειονότητε. Οι κακοί ξαναγεννιώνται σωστοί Γερμανοί. Ο Μαρκούζε είναι ένα σοκ και σαν σοκ πρέπει να αντιμετωπίζετε. Σοκ είναι η σκέψη του γιατί έχει το στήριγμά τη έξω από την κοινή λογική και την ορθοδοξία. Έχει το ενιολογικό τη υπόβαθρο έξω από την ατροφική ευσέβεια απέναντι στο κατεστημένο. Έχει τα κίνητρά τη έξω από το σύστημα. Σόκο είναι το ύφος του γιατί συνεπές προς τη σκέψη του περιέχει μια ριζική αντίδραση στα καλούπια της στρωτής σύνταξης, της απρόσκοπτης ανάγνωσης που κοιμίζει το μυαλό με την ύπουλη διαβεβαίωση πως όλα έχουν καλά. Αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσει αμέσως ο αναγνώστης. Ο Μαρκούζε γράφει για το μέλλον, άρα για τους νέου. Τους οραματίζεται παιδιά των λουλουδιών... Τους θέλει γεμάτος ερωτισμό τόσο απόλυτο που είχε ιδεότητα να είναι αδιανόητη. Γιατί σήμερα και πάντα ο ερωτισμός στάθηκε ελληπής. Στάθηκε σακάτης. Τέτοιος είναι ο ερωτισμός που γεννά την εκμετάλλευση ανθρώπων από ανθρώπους, της γυναίκας από τον άνδρα, της φύσης, του σώματος, από τις σκοτινότερες δυνάμεις του νου. Είναι ζημιωμένο εκείνος που δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει την τεχνική, τυποποιημένη σαν επιστημονική που είναι, ορολογία και το επικοδομητικά κακοτράχαλο ύφος για να φτάσει στα θεμελιακά συνειδένε του πρωτοπόρου Μαρκούζε. Είναι κάτι περισσότερο εκείνος που δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει την ορολογία και το ύφο επειδή είναι απριόρι ταγμένος υπέρ των όσων το πάρουν τον άνθρωπο. Αυτός, και α το ξέρει ο ίδιος, είναι σκοτεινός και καταστροφικός για τον άνθρωπο. Μερικές άμεσες συνέπειες των ιδεών του Μαρκούζε τώρα. Οι νέοι, αν αξίζουν να λέγονται νέοι, πρέπει να διαποτιστούν από απέχθεια και από πνεύμα πολεμικό ενάντια σε ό,τι συμφιλιώνει τον άνθρωπο με την μέχρι τώρα μοίρα του. Ενάντια στην επιδεικτική καταναλωτική σπατάλη. Και στο κύριο μέσο προαγωγή. Το βόρβορο του παρασιτικού συρφετού που έχει για δουλειά την σακάτικη τέχνη τη διαφήμιση. Ενάντια στην πολιτική του Panem et Tsinsenses. Τα σπόρο αποσπούν την προσοχή του λαού από αυτό που θα έπρεπε να είναι η μόνη του φροντίδα, την επιδίωξη τη ευτυχία. Ενάντια στο μίσος, το αλόγιστο μίσο που συναντά κανένα μόλι θελήσει να ξυπνήσει τη συνείδηση. Το μίσο αυτό είναι που κινητοποιείται ενάντια στου καλύτερου. Καιρό είναι, λέει ο Μαρκούζε, η αυθονία που μα τη να γίνει αυθονία για όλου, ώστε να πάψει ο πετυχημένο να πρέπει να ντρέπεται. Μια κατάσταση όπου για να είσαι ακέραιο πρέπει να έχεις ιτηθεί δεν είναι πια ανεκτή. Η Ορδάνης Αρζόγλου Πρόλογο στην πρώτη έκδοση Η πραγματή αυτή χρησιμοποιεί ψυχολογικέ κατηγορίε επειδή αυτέ έχουν γίνει πολιτικέ κατηγορίε. Τα παραδοσιακά όρια μεταξύ ψυχολογίας από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας από την άλλη έχουν ξεπεραστεί από την κατάσταση του ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή. Ψυχικά προτσές που άλλοτε ήσαν αυτόνομα και μπορούσαν να αναγνωριστούν αφομοιώνονται τώρα από το ρόλο του ατόμου μέσα στο κράτος, από την δημόσια υπαρξή του. Κατά συνέπεια τα ψυχολογικά προβλήματα γίνονται πολιτικά προβλήματα. Η ιδιωτική αταξία αντανακλά πιο άμεσα από πριν την αταξία του συνόλου και η θεραπεία της προσωπικής αταξίας εξαρτάται πιο άμεσα παρά πριν από τη θεραπεία της γενικής αταξίας. Η εποχή την να είναι απολυταρχική ακόμα και όπου δεν έχει παραγάγει απολυταρχικά κράτη. Η ψυχολογία θα μπορούσε να προάγεται και να εξασκείται σαν μια ειδική επιστήμη, εφόσον η ψυχή θα μπορούσε να διατηρήσει τον εαυτό της ενάντια στην δημόσια δύναμη, εφόσον η ιδιωτικότητα θα ήταν πραγματική, πραγματικά θελημένη και αυτοσχηματισμένη. Αν το άτομο δεν έχει ούτε την ικανότητα, ούτε τη δυνατότητα να είναι για τον εαυτό του, οι όροι της ψυχολογίας γίνονται οι όροι των κοινωνικών δυνάμεων που ορίζουν την ψυχή. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η εφαρμογή της ψυχολογίας στην ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων σημαίνει η υιοθέτηση μιας μεθόδου που έχει φθαρεί από αυτά τα ίδια τα γεγονότα. Το απαιτούμενο έργο είναι μάλλον το αντίθετο, η ανάπτυξη της πολιτικής και κοινωνιολογικής ουσίας των ψυχολογικών ενιών. Προσπάθησα να διατυπώσω ορισμένες βασικές ερωτήσεις και να τις ακολουθήσω προς μια κατεύθυνση που δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα απόλυτα. Έχω επίγνωση του προσωρινού χαρακτήρα αυτής της έρευνα και ελπίζω να εξετάσω μερικά από τα προβλήματα, ιδιαίτερα εκείνα μιας αισθητικής θεωρίας, πληρέστερα στο άμεσο μέλλον. Οι ιδέες που αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε μια σειρά διαλέξεων στο Washington School of um, Psychiatry το 1950-1951 Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο George F. Borgin από την Washington που με ενθάρρυνε να γράψω αυτό το βιβλίο. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους καθηγητές Κλάιντ Κλούγκτον και Μπάρικτον Moore του Πανεπιστημίου Harvard και στους δόκτορες Χέρνι and Γέλα Λόουνφελντ από τη Νέα Υόρκη που διάβασαν το χειρόγραφο και πρόσφεραν πολύτιμες συστάσεις και κριτική. Για το περιεχόμενο αυτής της πραγματείας φέρω εξ την ευθύνη. Όσο για την θεωρητική μου θέση τη χρωστάω στο φίλο μου καθηγητή Μαξ Χορκ και στους συνεργάτες του του Institute of Social Research το οποίο τώρα είναι στη Φραγκφούρτη. Εισαγωγή η πρόταση του Sigmund Freud ότι ο πολιτισμός βασίζεται πάνω στην μόνιμη καθυπόταξη των ενστίκτων έχει πάρθει για δεδομένη. Η ερώτησή του αν η δυστυχία που έτσι προξενήθηκε στα άτομα άξιζε τα ωφέλη του πολιτισμού δεν αντιμετωπίστηκε με πολύ σοβαρότητα. Τόσο λιγότερη αφού ο ίδιος ο Freud θεωρούσε το «προτσές» αναπόφευκτο και μη αντιστρεπτό. Η ελεύθερη ικανοποίηση των ενστικτοδών αναγκών του αρθρόπου είναι ασυμβίβαστη με την πολιτισμένη κοινωνία. Η απάρνηση και η καθυστέρηση μέσα στην ικανοποίηση είναι οι προϋπόθεση της πρόοδου. Η ευτυχία, υπό δεν είναι πολιτιστική αξία. Η ευτυχία πρέπει να υποταχθεί στην πιθαρχία του έργου σαν πλήρους απασχόλησης στο κατεστημένο σύστημα του νόμου και της τάξης. Σημείωση Πειθαρχία του έργου, work. Παρακάτω, ο όρο labor αποδίδεται σαν εργασία. Τα δύο πρέπει να νοηθούν συνώνυμα με την σπουδαία διαφορά ότι το έργο σημαίνει απλώς παραγωγικότητα, ενώ η εργασία παραγωγικότητα συνοδευόμενη από απόχθηση. Η μεθοδική θυσία της Λίμπιτο, η άκαμτα εφαρμαζόμενη αποτροπή του προς κοινωνικά χρήσιμες δραστηριότητες και εκφράσεις, είναι ο πολιτισμός. Η θυσία αποδείχτηκε επικερδής. Στις τεχνικά προηγμένες περιοχές του πολιτισμού, η κατάκτηση της φύσης είναι ουσιαστικά πλήρης και περισσότερες ανάγκες μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων εκπληρώνονται τώρα, παρά ποτέ, άλλοτε στο παρελθόν. Ούτε η μηχανοποίηση και η τυποποίηση της ζωής, ούτε η διανοητική αποτελμάτωση, ούτε η αυξανόμενη καταστροφικότητα της σημερινής πρόοδου παρέχουν επαρκές έδαφος για την αμφισβήτηση της αρχής που έχει κυβερνήσει την πρόοδο του δυτικού πολιτισμού. Η συνεχής άυξηση της παραγωγικότητας κάνει διαρκώ πιο ρεαλιστική την υπόσχεση μια ακόμα καλύτερης ζωής για όλους. Ωστόσο, η ενδυνόμενη πρόοδος φαίνεται να είναι δεμένη με εντυνόμενη ανελευθερία. Σε όλο τον κόσμο του βιομηχανικού πολιτισμού, η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο αυξάνεται σε έκταση και οργάνωση. Και η τάση αυτή δεν εμφανίζεται σαν μια πάρεργη μεταβατική αναδρομή κατά την πορεία προς την πρόοδο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι μαζικές εκτελέσεις, οι παγκόσμιοι πόλεμοι και οι ατομικές βόμβες δεν είναι υποτροπή της βαρβαρότητας, αλλά η μη αποθυμένη εφαρμογή των επιτευμάτων της σύγχρονης επιστήμης, τεχνολογίας και κυριαρχίας. Και η πιο αποτελεσματική καθυπόταξη και καταστροφή του ανθρώπου από τον άνθρωπο συμβαίνει στο υψηλότερο σημείο του πολιτισμού όταν οι ηλικίες και διανοητικές επιτεύξεις της ανθρωπότητας φαίνονται να επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αληθινά ελεύθερου κόσμου. Αυτές οι αρνητικές απόψεις του σημερινού πολιτισμού μπορεί μια χαρά να δείχνουν το απαρχαιωμένο των κατεστημένων θεσμών και την εμφάνιση νέων μορφών πολιτισμού. Ίσως η αποθητικότητα να υποστηρίζεται τόσο πιο ζωηρά όσο πιο περίτη γίνεται. Αν πρέπει πραγματικά να νίκει στην ουσία του πολιτισμού καθαυτή, τότε η ερώτηση του Φρόιντ αναφορικά με το αντίτιμο του πολιτισμού θα ήταν χωρίς νόημα, γιατί δεν θα υπήρχε άλλη λύση. Αλλά η ίδια η θεωρία του Φρόιντ παρέχει αιτίες για την απόρριψη της συντάφτισης, από του, του πολιτισμού με την «απόθηση». Με βάση τα ίδια του τα θεωρητικά επιτεύγματα, η συζήτηση του προβλήματος πρέπει να ξανανοιχθεί. Άραγε η σχέση μεταξύ ελευθερίας και απόθεσης, παραγωγικότητας και καταστροφής, κυριαρχίας και προόδου αποτελεί πραγματικά την αρχή του πολιτισμού? Ή μήπως η σχέση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας ορισμένης ιστορικής οργάνωσης της ανθρώπινης ύπαρξης? Με φροειδικούς όρου είναι η διαμάχη μεταξύ αρχής της ιδονής και αρχής της πραγματικότητας ασυμβίβαστη σε τέτοιο βαθμό που υπαγορεύει τον αποθητικό μετασχηματισμό της δομή των ενστίκτων του ανθρώπου? Ή μήπω επιτρέπει την έννοια ενός μη αποθητικού πολιτισμού βασισμένου πάνω σε μια θεμελιακά διαφορετική εμπειρία του είναι μια θεμελιακά διαφορετική σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης και θεμελιακά διαφορετικές υπαρξιακές σχέσεις. Η έννοια ενός μη αποθητικού πολιτισμού δεν θα συζητηθεί σαν μια αφηρημένη και ουτοπιστική θεωρητικολογία. Πιστεύουμε πως η συζήτηση δικαιολογείται για δύο συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς λόγους. Πρώτο, η ίδια η θεωρητική σύλληψη του Φρόιντ φαίνεται να ακυρώνει την συνεχή αρνησή του της ιστορικής δυνατότητας ενός μη αποθητικού πολιτισμού. Και δεύτερο, τα ίδια τα επιτεύγματα του αποθητικού πολιτισμού φαίνονται να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βαθμία κατάργηση της απόθεσης. Για να ρίξουμε φως στους λόγους αυτούς, θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε ξανά τη θεωρητική σύλληψη του Φρόιντ με βάση το ίδιο το κοινωνικό ιστορικό της περιεχόμενο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αντίθεση προς τις ρεβιζιονιστικές νέες φροϊδικές σχολές. Σε αντίθεση με τους ρεβιζιονιστές, πιστεύω ότι η θεωρία του Φρόιντ είναι στην ίδια της την ουσία κοινωνιολογική και ότι δεν χρειάζεται καινούριος πολιτιστικός ή κοινωνιολογικός προσανατολισμός για να αποκαλυφθεί αυτή η ουσία. Ο βιολογισμός του Φρόιντ είναι κοινωνική θεωρία σε μια διάσταση βάθους που έχει με συνέπεια ισοπεδωθεί από τις νεοφροιδικές σχολές. Μεταθέτοντας την έμφαση από τους ασυνείδητους στους συνειδητούς, από τους βιολογικούς στους πολιτιστικούς παράγοντες, αποκόπτουν τις ρίζες της κοινωνίας μέσα στα ένστικτα και αντί για εξετάζουν την κοινωνία στο επίπεδο όπου αυτή αντικρίζει το άτομο σαν το έτοιμο περιβάλλον του, χωρίς να αμφισβητούν την προέλευση και την νομιμότητά της. Η νέο Ανάλυση αυτού του περιβάλλοντος υποκύπτει έτσι στην απόκριψη των κοινωνικών σχέσεων και η κριτική του κινείται μόνο μέσα στην σταθερά καθιερωμένη και καλά προστατευωμένη σφαίρα των κατεστημένων θεσμών. Κατά συνέπεια, η νέοφροηδική κριτική παραμένει με την αυστηρή έννοια ιδεολογική. Δεν έχει ενιολογική βάση έξω από το κατεστημένο σύστημα. Οι πιο πολλέ από τις κριτικές ιδέες και αξίες της είναι εκείνες που παρέχονται από το σύστημα. Η ιδεαλιστική ηθική και η θρησκεία πανηγυρίζουν την ευτυχή τους Ανάσταση. Το γεγονός ότι έχουν διακοσμηθεί με το λεξιλόγιο της ίδιας ψυχολογίας που αρχικά απέκρουε την αξίωσή τους... ...κρύβει άσχημα την ταυτότητά τους με το επίσημα, επιθυμητό και διαφημιζόμενο πνεύμα». Επιπλέον πιστεύομαι ότι η πιο συγκεκριμένη κατανόηση της ιστορικής δομής του πολιτισμού περιέχεται ακριβώς μέσα στις έννοιες που οι ρεβιζιονιστέ απορρίπτουν. Σχεδόν ολόκληρη φροειδική μεταψυχολογία, η όψιμη θεωρία του των ενστίκτων, η ανοικοδόμησή του της προϊστορίας της ανθρωπότητας ανήκουν σε αυτές τι έννοιες. Ο ίδιος ο Φρόιντ χρησιμοποιούσε σαν απλές βοηθητικές υποθέσεις που συντελούσαν στην διασαφήνηση ορισμένων σκοτεινών σημείων στην έβρεση προσωρινών κρίκων μεταξύ θεωρητικά ασυνδέτων συνειδένε. Πάντοτε σε διόρθωση και που προορίζονταν να απορριφθούν αν δεν διευκολύνουν πια την πρόοδο της ψυχαναλυτικής θεωρίας και εφαρμογής. Στη μεταφροειδική ανάπτυξη της ψυχανάλυσης, η μεταψυχολογία αυτή έχει εξαλειφθεί σχεδόν τελείως. Καθώς η ψυχανάλυση έγινε κοινωνικά και επιστημονικά σεβαστή, ελευθέρωσε τον εαυτό της από υποθέσεις που τη φέρνουν σε δύσκολη θέση. Και σε δύσκολη θέση την έφερναν πραγματικά με περισσότερους από έναν τρόπο. Όχι μόνο υπερεύαιναν την περιοχή της κλινικής παρατήρησης και της θεραπευτικής χρησιμότητας, αλλά επίσης ερμήνευαν τον άνθρωπο με όρους που έφυγαν τις κοινωνικές απαγορεύσεις πολύ περισσότερο από τον πρώιμο πανσεξουαλισμό του Φρόιντ, με όρους που ανακάλυπταν την εκρηκτική βάση του πολιτισμού. Η ακόλουθη συζήτηση θα επιχειρήσει να εφαρμόσει τα απαγορευμένα συνειδένε της ψυχανάλυσης απαγορευμένα ακόμα και μέσα στην ίδια την ψυχανάλυση, σε μια ερμηνεία των βασικών τάσεων του πολιτισμού. Ο σκοπός αυτής της πραγματείας είναι να συνεισφέρει στη φιλοσοφία της ψυχανάλυσης, όχι στην ίδια την ψυχανάλυση. Κινείται αποκλειστικά μέσα στο πεδίο της θεωρίας και μένει έξω από την τεχνική επιστήμη που έχει γίνει η ψυχανάλυση. Ο Φροιντ ανέπτυξε μια θεωρία του ανθρώπου, μια ψυχολογία με την αυστηρή έννοια. Με τη θεωρία αυτή ο Φρόιντ τοποθέτησε τον εαυτό του μέσα στην μεγάλη παράδοση της φιλοσοφίας και κάτω από φιλοσοφικά κριτήρια. Δεν ενδιαφερόμαστε για μια διορθωμένη ή βελτιωμένη ερμηνεία των φροϊδικών ενιών, αλλά για τις φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές του συνέπειες. Ο Φρόιντ ευσυνείδητα διάκρινε τη φιλοσοφία του από την επιστήμη του. Οι νέο αρνήθηκαν το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης. Από θεραπευτική άποψη, μια τέτοια άρνηση μπορεί να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ωστόσο, κανένα θεραπευτικό επιχείρημα δεν θα έπρεπε να εμποδίσει την ανάπτυξη ενός θεωρητικού οικοδομήματος που αποσκοπεί όχι στη θεραπεία της ατομικής ασθένειας, αλλά στη διάγνωση της γενικής αταξίας. Μερικές προκαταρτικές εξηγήσει όρων είναι αναγκαίες. Ο πολιτισμός χρησιμοποιείται συνώνυμα με την κουλτούρα όπως στο βιβλίο του Freud «Ο πολιτισμός και οι δυστυχίες του». Σημείωση «Civilization, culture και οι δύο αυτοί όροι στην μετάφραση τούτη αποδίδονται πολιτισμό. Τα «απόθηση» και «αποθητικός» χρησιμοποιούνται με την μη τεχνική έννοια για να υποδουλώσουν και συνειδητά και υποσυνείδητα, εξωτερικά και εσωτερικά, προτσές εγκράτειας, περιορισμού και καταπίεση. Το ένστικτο, σύμφωνα με την έννοια του «τρίμπ», του «φρόιντ», αναφέρεται σε πρωτογενείς παρορμήσεις του ανθρώπινου οργανισμού που υπόκεινται σε ιστορική τροποποίηση. Βρίσκουν διανοητική και σωματική εκπροσώπηση. Μέρος πρώτο. Υπό την αρχή της ειδονής. Κεφάλαιο πρώτο. Η κρύφια τάση της ψυχανάλυσης. Η ιδέα του ανθρώπου που παρουσιάζεται μέσα από την φροϊδική θεωρία αποτελεί την πιο αδιάσυστη κατηγορία του δυτικού πολιτισμού και ταυτόχρονα την πιο ατράνταχτη υπεράσπιση του πολιτισμού αυτού. Κατά το Φρόιντ η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία της απόθησή του. Ο πολιτισμός περιορίζει όχι μόνο την κοινωνική αλλά και την βιολογική του ύπαρξη, όχι μόνο μέρη της ανθρώπινης υπόστασης αλλά τη δομή των ενστίκτων του καθ' αυτή. Από την άλλη μεριά τέτοιος περιορισμός αποτελεί την ίδια την προϋπόθεση της πρόοδου. Αφημένα ελεύθερα να επιδιώξουν τους φυσικούς τους σκοπούς, τα βασικά ένστικτα του ανθρώπου, θα ήταν ασυμβίβαστα με κάθε είδους συνειρμό και διατήρηση διαρκείας. Θα κατέστρεφαν ακόμα και εκεί που ενώνουν. Ο ανεξέλεκτος έρο είναι το ίδιο μοιραίος όπως και το θανατηφόρο αντιστοιχό του στοιχείο, το ένστικτο του θανάτου. Η καταστροφική του δύναμη προέρχεται από το γεγονός ότι επιζητούν μια ικανοποίηση που ο πολιτισμός αδυνατή να τους προσφέρει. Την ικανοποίηση καθεαυτή και σαν αυτοσκοπό οποιαδήποτε στιγμή. Γι' αυτό τα ένστικτα πρέπει να αποτραπούν από το στόχο του, να ανακοπούν στην επιδίωξη του σκοπού τους. Ο πολιτισμός αρχίζει όταν ο πρωτογενή αντικειμενικός σκοπός, η ακέραιη ικανοποίηση αναγκών, εγκαταλειφθεί αποτελεσματικά. Οι μεταπτώσει των ενστίκτων είναι οι μεταπτώσει του διανοητικού μηχανισμού μέσα στον πολιτισμό. Οι ζωικές ορμές γίνονται ανθρώπινα ένστικτα κάτω από την επίδραση της εξωτερικής πραγματικότητας. Ο αρχικός τους εντοπισμός μέσα στον οργανισμό και η βασική τους κατεύθυνση παραμένουν οι ίδιες, αλλά η αντικειμενική τους σκοπή και οι εκδηλώσεις τους υπόκεινται σε αλλαγή. Όλες οι ψυχαναλυτικές έννοιες, εξύψωση, ταυτοποίηση, Προβολή, απόθυση, ενδοπροβολή υποδηλώνουν το μεταβλητό χαρακτήρα των αισθήκτων. Αλλά η πραγματικότητα που δίνει σχήμα στα ενθυκτά καθώς και στις ανάγκες και την ικανοποίησή τους είναι ένας κοινωνικό ιστορικός κόσμος. Το ζώο άνθρωπος γίνεται ανθρώπινον μόνο μέσα από ένα θεμελιακό μετασχηματισμό της φύσης του, που επιδρά όχι μόνο στους σκοπούς των ενστίκτων, αλλά και στις αξίες των ενστίκτων, δηλαδή τις αρχές που κυβερνούν την επίτευξη των σκοπών. Η αλλαγή του του συστήματος αξιών μπορεί να οριστεί προσωρινά έτσι. Από άμεση ικανοποίηση σε ενσυνείδητα καθυστερημένη ικανοποίηση από ειδονή σε συγκράτηση της ειδονής. Από χαρά, παιχνίδι, σε κόπο, εργασία. Από δεκτικότητα σε παραγωγικότητα. Από απουσία απόθηση σε ασφάλεια. Ο Φρόιντ περιέγραψε την αλλαγή αυτή σαν μετασχηματισμό της αρχής της ειδονής σε αρχή της πραγματικότητας. Η ερμηνεία του διανοητικού μηχανισμού σαν συνάρτηση των δύο αυτών αρχών είναι βασική στη θεωρία του Φρόιν και εξακολουθεί να είναι παρόλε τι μετατροπές της διαιστική αντίληψη. Αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απόλυτα, με την διάκριση μεταξύ ασυνείδητων και συνειδητών λειτουργιών. Το άτομο υπάρχει, κατά κάποιο τρόπο, σε δύο διαφορετικέ διαστάσει που χαρακτηρίζονται από διαφορετικέ λειτουργίε και αρχέ. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών διαστάσεων είναι και γενικό ιστορική και δομική. Το υποσυνείδητο διοικούμενο από την αρχή της Ιδονής αποτελείται από τις παλιότερες πρωτογενείς λειτουργίες, κατάλοιπα ενός σταδίου ανάπτυξης όπου ήταν οι μόνες διανοητικές λειτουργίες. Δεν επιζητούν τίποτα άλλο εκτός του να κερδίσουν οι δονεί. Η διανοητική δραστηριότητα αποτραβιέται από κάθε ενέργεια που μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστο συνέστημα, πόνο. Αφημένη όμως χωρίς περιορισμούς η αρχή της ειδονής έρχεται σε σύγκρουση με το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον. Το άτομο συντοποιεί τραυματικά ότι η ακέραια και άπονη ικανοποίηση των αναγκών του είναι αδύνατη. Και μετά την εμπειρία αυτή της απογοήτευσης, μια νέα αρχή επιβάλλεται στο διανοητικό μηχανισμό. Η αρχή της πραγματικότητας αντικατιστά την αρχή της ειδονής. Ο άνθρωπος μαθαίνει να παρετείται από την στιγμή αβέβαιη και καταστροφική ειδονή χάρη της αργοπορημένης, συγκρατημένης αλλά εξασφαλισμένη ειδονής. Επειδή η εγκράτεια και ο περιορισμός παρέχουν κέρδο διαρκείας, η αρχή της πραγματικότητας κατά το Φρόιντ προστατεύει μάλλον παρά εκθρονίζει. Προσαρμόζει μάλλον παρά καταργεί την αρχή της ειδονής. Αλλά η ψυχαναλυτική ερμηνεία αποκαλύπτει ότι η αρχή της πραγματικότητας επιβάλλει μιαν αλλαγή όχι μόνο στη μορφή και το χρόνο της ειδονής, αλλά στην ίδια της την ουσία. Η προσαρμογή της ειδονής στην αρχή της πραγματικότητας συνεπάγεται την υποδούλωση και εκτροπή της καταστροφικής δύναμης της ικανοποίησης των ενστίκτων, του χαρακτηριστικού της δύναμης αυτής να μην συμβιβάζεται με τα κατεστημένα κοινωνικά πρότυπα και σχέσεις και ακόμα συνεπάγεται την μετουσίωση της κάθε καθεαυτής. Με την καθιέρωση της αρχή της πραγματικότητας, το ανθρώπινο όν που κάτω από την αρχή της ειδονής δεν ήταν παρά ένα συμπίλημα ζωικών ορμών, Έγινε ένα οργανωμένο εγώ. Επιζητά ό,τι είναι χρήσιμο και ό,τι μπορεί να αποκτηθεί χωρίς βλάβη του εαυτού του και του ζωτικού του περιβάλλοντος. Κάτω από την αρχή της πραγματικότητας, το ανθρώπινον αναπτύσσει την λειτουργία της σκέψης. Μαθαίνει να δοκιμάζει την πραγματικότητα, να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, σωστού και λάθους, χρήσιμου και βλαβερού. Ο άνθρωπος αποκτά τις λειτουργίες της προσοχής, μνήμης και κρίσης. Γίνεται ενσυνείδητο σκεπτόμενο υποκείμενο με μια λογική που του επιβάλλεται απ' έξω. Μια μόνο μορφή της σκέψης αποσπάται από την καινούρια διοργάνωση του διανοητικού μηχανισμού και μένει ελεύθερη από την διακυβέρνηση της αρχής της πραγματικότητας. Η φαντασία προστατεύεται από τις πολιτιστικές μετατροπές και συνεχίζει να διέπεται από την αρχή της ειδονής. Σε όλους τους άλλους τομείς, ο διανοητικός μηχανισμός υποτάσσεται αποτελεσματικά στην αρχή της πραγματικότητας. Η λειτουργία της κινητικής εκένωση που όταν κυριαρχούσε η αρχή της ειδονής, εξυπηρετούσε την ανακούφιση του διανοητικού μηχανισμού από συσσωρεύσεις ερεθισμών, χρησιμοποιείται τώρα για την κατάλληλη μετατροπή της πραγματικότητας. Μεταστρέφεται σε δράση. Με αυτόν τον τρόπο, η έκταση των επιθυμιών του ανθρώπου και των μέσων της ικανοποίησή τους αυξάνονται απεριόριστα και η ικανότητά του να μετατρέπει την πραγματικότητα ενσυνείδητα, σύμφωνα με το τι είναι χρήσιμο, φαίνεται να υπόσχεται μια βαθμιαία απόσυση των εμποδίων της ικανοποίησή του που είναι ξένα προς αυτή. Αλλά από εδώ και πέρα, ούτε οι επιθυμίες του, ούτε η μετατροπή της πραγματικότητας από αυτόν είναι πια δικέ του. Οργανώνονται τώρα από την κοινωνία και η διοργάνωση αυτή αποθεί και μετουσιώνει τις αρχικές ανάγκες των ενστύνκτων του. Αν η απουσία της απόθεσης είναι το αρχέτυπο της ελευθερίας, τότε ο πολιτισμός είναι ο αγώνας ενάντια σε αυτή την ελευθερία. Η αντικατάσταση της αρχής της Ιδονής από την αρχή της πραγματικότητας αποτελεί το μεγάλο τραυματικό γεγονός μέσα στην ανάπτυξη του ανθρώπου, την ανάπτυξη του γένους, φιλογένεση, καθώς και του ατόμου, Οντογένεση. Κατά τον Φρόιντ, το γεγονός αυτό δεν συμβαίνει μια μόνο φορά, αλλά επαναλαμβάνεται σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας και του κάθε ατόμου. Φιλογενετικά πρωτοεμφανίζεται στην πρωτόγονη ορδή όπου ο πατριάρχης έχει το μονοπόλιο της ισχύω και της ιδονής και επιβάλλει την αποχή από στον των γιών. Οντο γενετικά φανίζεται στην περίοδο της πρώιμης παιδικής ηλικία και η υποταγή στην αρχή της πραγματικότητας επιβάλλεται από τους γονείς και άλλους εκπαιδευτές. Αλλά και στο επίπεδο του γένους και στο επίπεδο του ατόμου η υποταγή αναπαράγεται αδιάκοπα. Μετά την πρώτη ανταρσία την εξουσία του Πατριάρχη ακολουθεί η εξουσία των γιών και η φατρία των αδελφών αναπτύσσεται σε θεσμοθετημένη κοινωνική και πολιτική κυριαρχία. Η αρχή της πραγματικότητας υλοποιείται σε ένα σύστημα θεσμών και το άτομο μεγαλώνοντας μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα μαθαίνει τις απαιτήσεις της αρχής της πραγματικότητας σαν εκείνες του νόμου και της τάξης και τις μεταβιβάζει στην επόμενη γενιά. Σελίδα 25 το γεγονός ότι η αρχή της πραγματικότητας πρέπει να αποκαθίσταται συνεχώς μέσα στην ανάπτυξη του ανθρώπου δείχνει πως ο Θρίαμβώστης επάνω στην αρχή της Ιδονής δεν ήταν ποτέ πλήρης και ποτέ σίγουρος. Μέσα στην φροηδική σύλληψη ο πολιτισμός δεν τερματίζει μια και καλή μια φυσική κατάσταση. Ό,τι ο πολιτισμός υποτάσσει και αποθεί, η διεκδίκηση της αρχής της Ιδονής, συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον πολιτισμό καθαυτό. Το υποσυνείδητο διατηρεί τους αντικειμενικούς σκοπούς της νικημένης αρχή της Ιδονής. Αποδοκιμασμένη από την εξωτερική πραγματικότητα ή και εμποδισμένη να φτάσει ως αυτήν, ολόκληρη η δύναμη της αρχής της Ιδονής όχι μόνον επιζεί μέσα στο ασυνείδητο, αλλά επίσης επιδρά με πολύμορφους τρόπους επάνω στην ίδια την πραγματικότητα που επισκέπασε την αρχή τη η επιστροφή των αποθυμένων απαρτίζει την απαγορευμένη και υποχθόνια ιστορία του πολιτισμού. Και η διερεύνηση αυτής της ιστορίας αποκαλύπτει όχι μόνο το μυστικό του ατόμου, αλλά και εκείνο του πολιτισμού. Η ατομική ψυχολογία του Freud είναι στην ίδια της την ουσία κοινωνική ψυχολογία. Η απόθυση είναι ένα φαινόμενο ιστορικό. Η αποτελεσματική ποταγή των εστίκτων σε αποθητικούς ελέγχους επιβάλλεται όχι από τη φύση αλλά τον άνθρωπο. Ο πατριάρχης σαν αρχέτυπο της κυριαρχίας κάνει έναρξη της αλυσιδωτής αντίδρασης της υποδούλωσης, ανταρσίας και ενισχυμένης κυριαρχίας που χαρακτηρίζει την ιστορία του πολιτισμού. Όμως, από την εποχή της πρώτης προϊστορικής επαναφοράς της κυριαρχίας, μετά την πρώτη ανταρσία, η εξωτερική απόθυση υποστηρίζεται από την εσωτερική. Το ανελεύθερο άτομο ενδοπροβάλλει τους αφέντες του και τις εντολές του στον ίδιο του τονο. Ο αγώνας κατά της ελευθερίας αναπαράγεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου σαν η αυταπόθηση του αποθυμένου ατόμου και με τη σειρά της διατηρεί τους και του θεσμούς τους. Αυτή είναι η διανοητική δυναμική που ο Φρόιντ ξεδιπλώνει μπροστά μας και σαν δυναμική του πολιτισμού. Σύμφωνα με τον Φρόιντ, η αποθητική τροποποίηση των ενστίκτων κάτω από την αρχή της πραγματικότητας εφαρμόζεται και διατηρείται από τον αιώνιο και πρωταρχικό αγώνα για την διαβίωση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Η σπάνη, lebensnot, ανάγκη, διδάσκει τους ανθρώπους ότι δεν μπορούν να ικανοποιούν ελεύθερα τις ενστικτώδεις τους παρορμήσεις, ότι δεν μπορούν να ζουν κάτω από την αρχή της ιδοντίας. Έτσι το κίνητρο της κοινωνίας για την επιβολή της ριζικής μετατροπής της δομής των ενστικτών είναι οικονομικό. Αφού δεν έχει αρκετά μέσα για να υποστηρίξει τη ζωή για τα μέλη της χωρίς αυτά να εργάζονται, πρέπει να εξασφαλίσει τον περιορισμό του αριθμού τους και την διοχέτευση της ενέργειάς τους από σεξουαλικές δραστηριότητες στο έργο τους. Η ιδέα αυτή είναι τόσο παλιά όσο και ο πολιτισμός. Απετέλεσε πάντα την πιο αποτελεσματική φτιαχτή αιτιολόγηση της απόθεσης. Η θεωρία του Φρόιντ τη χρησιμοποιεί και αυτή σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ο Φρόιντ θεωρεί τον αρχέγονο αγώνα για διαβίωση σαν αιώνιο και κατά συνέπεια πιστεύει ότι η αρχή της ειδονής και η αρχή της πραγματικότητας είναι αιώνια ανταγωνιστικές. Η ιδέα πως ο μη αποθητικός πολιτισμός είναι αδύνατος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της φροϊδικής θεωρίας. Παρόλα αυτά, η θεωρία του περιέχει στοιχεία που διασπούν την φτιαχτή αυτή αιτιολόγηση, συντρίβουν την επικρατούσα παράδοση της δυτικής σκέψης και υπονοούν ακόμα και την αντιστροφή τους. Το έργο του Φρόιντ χαρακτηρίζεται από μιαν ασυμβίβαστη επιμονή να εκθέσει το αποθητικό περιεχόμενο των ύψιστων αξιών και επιτευμάτων του πολιτισμού. Εφόσον ο Φρόιντ κάνει αυτό το πράγμα, αρνείται την εξίσωση του λόγου με την απόθυση που πάνω σε αυτήν θεμελιώνεται η ιδεολογία του πολιτισμού. Η μεταψυχολογία του Φρόιντ είναι μια διαρκώς ανανεούμενη προσπάθεια αποκάλυψης και αμφισβήτησης της θρομακτικής ανάγκης να συνδέονται εσωτερικά ο πολιτισμός και η βερβαρότητα, η πρόοδος και η ταλαιπωρία, η ελευθερία και η δυστυχία. Μια σύνδεση που σε τελευταία ανάλυση αποκαλύπτεται σαν εκείνη μεταξύ έρωτα και θανάτου. Ο Φρόιντ αμφισβητεί τον πολιτισμό όχι από ρομαντική ή ουτοπιστική σκοπιά, αλλά με βάση την ταλεπορία και την αθλιότητα που συνεπάγεται η εφαρμογή του. Έτσι η πολιτιστική ελευθερία εμφανίζεται στο φως της ανελευθερίας και η πολιτιστική πρόοδος στο φως του περιορισμού. Αυτό δεν σημαίνει άρνηση του πολιτισμού. Η ανελευθερία και ο περιορισμός είναι τα αντίτιμά του. Εκθέτοντας όμως ο Φρόιντ την έκταση και το βάθος τους, παίρνει το μέρος των απαγορευμένων βλέψεων της ανθρωπότητας. Το αίτημα για μια κατάσταση όπου η ελευθερία και η ανάγκη συμπίπτουν... Οποιαδήποτε ελευθερία υπάρχει στη σφαίρα της ανεπτυγμένη συνείδηση και στον κόσμο που αυτή δημιούργησε, είναι μόνο παράγωγη, συμβιβασμένη ελευθερία, κερδισμένη με αντάλλαγμα την αποχή από την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και εφόσον η τελευταία αποτελεί την ευτυχία, η ελευθερία μέσα στον πολιτισμό είναι ουσιαστικά ανταγωνιστική προς την ευτυχία. Συνεπάγεται την αποθητική τροποποίηση, εξύψωση της ευτυχία. Αντίστροφα, το ασυνείδητο, το πιο βαθύ και πιο παλιό στρώμα της διανοητικής προσωπικότητας είναι η ορμή για ακέραιη ικανοποίηση, δηλαδή απουσία έλλειψης και απόθυσης. Σαν τέτοιο είναι η άμεση συντάφτιση ανάγκης και ελευθερίας. Κατά την αντίληψη του Freud η εξίσωση ελευθερίας και ευτυχία, απαγορευμένη από τον συνειδητό, υποστηρίζεται από το ασυνείδητο. Η αλήθεια της, αν και αποκρουόμενη από την συνείδηση, εξακολουθεί να βασανίζει το νου με την μνήμη παροχημένων σταδίων της ατομικής ανάπτυξης, στα οποία αποκτάται η ακέραια ικανοποίηση. Και το παρελθόν συνεχίζει να διεκδικεί το μέλλον. Γεννά την επιθυμία να ξαναδημιουργηθεί ο παράδεισος με βάση τα επιτεύγματα του πολιτισμού. Αν η μνήμη μετατίθεται στο κέντρο της ψυχανάλυσης σαν θεμελιακός τρόπος του επιστητού, αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα θεραπευτικό τέχνασμα. Η θεραπευτική ιδιότητα της μνήμης προέρχεται από την αξία αλήθειας της μνήμης. Αυτή η αξία αλήθεια βρίσκεται στην ειδική ικανότητα της μνήμης να διατηρεί υποσχέσεις και δυνατότητες που είναι προδομένες ή ακόμα και κηρυγμένες παράνομες από το όριμο πολιτισμένο άτομο. Είχαν όμως κάποτε στο πολύ μακρινό παρελθόν του ατόμου εκπληρωθεί και ποτέ δεν λυσμονούνται ολοκληρωτικά. Η αρχή κυριγμένες πραγματικότητας περιορίζει το οριμο πολιτισμενο ατομο ειχαν ομω καποτε στο πολυ μακρινο παρελθον ρόλο της μνήμης. Την αφοσίωση της τελευταίας, την παροχημένη εμπειρία της ευτυχίας, αφοσίωση που αναζωπυρώνει την επιθυμία της ενσυνείδητης αναδημιουργίας της. Η ψυχαναλυτική απελευθέρωση της μνήμης ανατινάζει τη λογικότητα του αποθυμένου ατόμου. Καθώς η αναγνώριση αντικαθιστά το επιστητό, οι απαγορευμένες παραστάσεις και παρορμήσεις της παιδικής ηλικίας αρχίζουν να ομολογούν την αλήθεια που ο λόγος αρνείται. Η αναδρομή παίρνει ένα προοδευτικό ρόλο. Το παρελθόν, καθώς ανακαλύπτεται ξανά, καθιερώνει κριτικά σταθμά που απαγορεύονται από το παρόν. Επιπλέον η αποκατάσταση της μνήμης συνοδεύεται από την αποκατάσταση του γνωστικού περιεχομένου της φαντασίας Η ψυχαναλυτική θεωρία απομακρύνει τις διανοητικές αυτές λειτουργίες από την ουδέτερη σφαίρα του ονειροπολίματος και του παραμυθιού ξανασυλλαμβάνοντας τις αυστηρές τους αλήθειες Οι ανακαλύψεις της ψυχανάλυσης έχουν τέτοιο βάρος που δεν αργούν να συντρίψουν τα πλαίσια μέσα στα οποία έγιναν και περιορίστηκαν η απελευθέρωση του παρελθόντος δεν καταλήγει στη συμφιλίωσή του με το παρόν. Ενάντια στον αυτοεπιβλημένο περιορισμό του ερευνητή, ο προσανατολισμός προς το παρελθόν τείνει σε ένα προσανατολισμό προς το μέλλον. Η αναζήτηση του χαμένου χρόνου γίνεται το όχημα της μελλοντικής απελευθέρωσης. Η έρευνα που ακολουθεί θα στραφεί προς την αυτή τάση της ψυχανάλυσης. Ο Φρόιντ αναλύει σε δύο επίπεδα πώς αναπτύχθηκε ο αποθητικός διανοητικός μηχανισμός. Α. Το οντογενετικό. Το μεγάλωμα του αποθημένου ατόμου από την αρχή της νηπιακής ηλικίας μέχρι την ενσυνείδητη κοινωνική ύπαρξη. Β. Το φιλογενετικό. Η ανωδική πορεία του αποθητικού πολιτισμού από την πρωτόγονη ορδή μέχρι το τέλεια διαμορφωμένο πολιτισμένο στάδιο. Τα δύο αυτά επίπεδα συσχετίζονται αδιάκοπα. Η συσχέτισή τους βρίσκει την επιγραμματική της έκφρασης στην ιδέα του Φρόιντ για την επιστροφή των αποθυμένων μέσα στην ιστορία. Το άτομο ακατάπαυστα ξαναδοκιμάζει και αναπαριστά τα μεγάλα τραυματικά συμβάντα μέσα στην ανάπτυξη του γένους και η δυναμική των ενστίκτων αντανακλά παντού τη διαμάχη ατόμου και γένους, ειδικού και γενικού, καθώς και τις διάφορες λύσεις τη διαμάχης αυτή. Πρώτα θα παρακολουθήσουμε την οντογενετική ανάπτυξη μέχρι το όριμο στάδιο του πολιτισμένου ατόμου. Κατόπιν θα ξαναγυρίσουμε στις πηγές της φιλογένησης και θα επεκτείνουμε την φροηδική σύλληψη στο όριμο στάδιο του πολιτισμένου γένους. Η ακατάπαυση σχέση των δύο επιπέδων σημαίνει πως οι συνεχείς παραπομπές, προαναγγελίες και επαναλήψεις είναι αναπόφευκτες. Κεφάλαιο δεύτερο η προέλευση του αποθημένου ατόμου, οντογένεση. Ο Φρόιντ παρακολουθεί την ανάπτυξη της απόθηση μέσα στην δομή των αισθήκτων του ατόμου. Η μοίρα της ανθρώπινης ελευθερίας και ευτυχία διακυβεύεται και αποφασίζεται μέσα στον αγώνα των ενστίκτων, κυριολεκτικά έναν αγώνα ζωής και θανάτου, όπου συμμετέχουν σώμα και ψυχή, φύση και πολιτισμός. Αυτή η βιολογική και ταυτόχρονα κοινωνική δυναμική βρίσκεται στο κέντρο της μεταψυχολογίας του Φρόιντ. Ανάπτυξε τις κρίσιμες αυτές υποθέσει με συνεχείς ενδιασμούς και προϋποθέσεις και κατόπιν τις άφησε εκρεμής. Η τελική θεωρία των ενστίκτων στα πλαίσια της οποία εμφανίστηκαν μετά το 1920 ήρθε μετά από δύο τουλάχιστον διαφορετικές αντιλήψεις της ανατομίας της διανοητικής προσωπικότητας. Δεν υπάρχει εδώ ανάγκη να επαναλάβω με την ιστορία της ψυχαναλυτικής θεωρίας των ενστίκτων. Μια σύντομη περίληψη μερικών από τα χαρακτηριστικά της αρκεί προπαρασκευή για τη συζήτηση που ακολουθεί. Σε όλα τα στάδια της θεωρίας του Φρόιντ ο διανοητικός μηχανισμός εμφανίζεται σαν δυναμική σύνθεση αντιθέτων της δομής του ασυνείδητου και του συνειδητού, πρωτογενών και δευτερογενών λειτουργιών, δυνάμεων και κληρονομικών θεσμοθετημένων και επίκτητων και τέλος του ψυχοσώματος και της εξωτερικής πραγματικότητας. Αυτό το διηστικό οικοδόμημα εξακολουθεί να επικρατεί ακόμα και στην μετέπειτα τριμερή τοπολογία του αυτό Εγώ και Υπερεγώ. Τα ενδιάμεσα και επικαλυπτόμενα στοιχεία τύνουν προς τους δύο πόλους. Βρίσκουν την πιο χαρακτηριστική τους έκφραση στις δύο υπέρτατες αρχές που κυβερνούν το διανοητικό μηχανισμό. Την αρχή της ειδονής και την αρχή της πραγματικότητας. Στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής της, η θεωρία του Freud είναι χτισμένη γύρω από τη διαμάχη μεταξύ σεξουαλικών ενστίκτων, λίμπιντο, και ενστίκτων του εγώ, αυτοσυντήρησης. Στο τελευταίο τη στάδιο, γύρω από την διαμάχη μεταξύ των ενστίκτων της ζωής, έρωτας, και του ενστίκτου του θανάτου. Για μια σύντομη ενδιάμεση περίοδο η ειδιστική αντίληψη είχε αντικατασταθεί από την υπόθεση ότι υπάρχει ένας μόνο παράγοντα, ή ναρκισιστικό λίμπητό που διέπει τα πάντα. Σε όλες αυτές τις τροποποίησεις της θεωρίας του Φρόιντ ο σεξουαλισμός διατηρεί την πρωτεύουσα θέση του μέσα στην δομή των ενστίκτων. Ο πρωτεύοντα ρόλος του σεξουαλισμού έχει τις ρίζες του στην ίδια τη φύση του διανοητικού μηχανισμού όπως τη συνέλαβε ο Φρόιντ. Αν οι πρωτογενεί διανοητικές λειτουργίες κυβερνώνται από την αρχή της ειδονής, τότε το ένστικτο που δρόντα κάτω από αυτή την αρχή διατηρεί την ίδια τη ζωή πρέπει να είναι το ένστικτο της ζωής. Η πρώιμη όμως έννοια του σεξουαλισμού του Freud, απήχε ακόμα πολύ από εκείνη του έρωτα σαν ένστικτο τη ζωής. Στην αρχή το σεξουαλικό ένστικτο είναι ένα ορισμένο ένστικτο, ή μάλλον ομάδα ένστικτων πλάι-πλάι με τα ένστικτα του εγώ ή της αυτοσυντήρησης και ορίζεται από την ειδική του γένεση, σκοπό και αντικείμενο. Μακριά του να είναι Η θεωρία του Freud χαρακτηρίζεται τουλάχιστον μέχρι την εισαγωγή του ναρκισισμού το 1914 από ένα περιορισμό της σημασίας του σεξουαλισμού. Ένα περιορισμό που υποστηρίζεται παρόλο που είναι διαρκώ αδύνατο να εξακριβωθεί η ανεξάρτητη ύπαρξη μη σεξουαλικών της Αυτά όλα απέχουν ακόμα πολύ από την υπόθεση ότι τα τελευταία είναι απλώς συνιστώσεις που ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίζουν ότι ο οργανισμός θα ακολουθήσει το δικό του δρομολόγιο προς το θάνατο και να αποκλείσει όλους τους πιθανούς τρόπους επιστροφής στην ανόργανη ύπαρξη εκτός εκείνων που ενυπάρχουν μέσα στον οργανισμό καθ'αυτό. Η πράγμα που μπορεί να είναι αλλιώτικη διατύπωση του ίδιου πράγματος, ότι είναι τα ίδια χαρακτήρα Μέρος του έρωτα Αλλά η ανακάλυψη του νηπιακού σεξουαλισμού και των πολυάριθμων ερωτογενών ζωνών του σώματος προαναγγέλει την επακόλουθη αναγνώριση των λιμπιντικών συνιστοσών, των ενστίκτων της αυτοσυντήρησης και προετοιμάζει το έδαφος για την τελική ερμηνεία του σεξουαλισμού με βάση το ένστικτο τη ζωή Έρωτα Στην τελική διατύπωση της θεωρία των ενστίκτων, τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης το αγαπημένο καταφύγιο του ατόμου και η δικαιολογία του για τον αγώνα για την επιβίωση, διαλύονται. Το έργο του τώρα εμφανίζεται σαν εκείνο των γενικών σεξουαλικών ενστίκτων του γένους ή, εφόσον η αυτοσυντήρηση κατορθώνεται με μέσω την κοινωνικά ωφέλιμη επιθετικότητα, σαν το έργο των ενστίκτων της καταστροφής. Ο έρωτας και το ένστικτο του θανάτου είναι τώρα τα δύο βασικά ένστικτα. Έχει τεράστια σημασία το γεγονός ότι ο Φρόιντ, εισάγοντα τη νέα αντίληψη, υποχρεώνεται να τονίσει επανειλημμένα την κοινή φύση των ενστίκτων πριν από την διαφοροποίησή τους. Το πιο αξιοσημείωτο και τρομακτικό γεγονός είναι η ανακάλυψη της θεμελιακής αναδρομικής ή συντηρητικής τάση μέσα σε όλη την ενστικτόδη ζωή. Ο Φρόιντ δεν μπορεί να αποφύγει την υποψία ότι βρήκε μια μέχρι τότε απαρατήρητη γενική ιδιότητα όλων των ενστίκτων και ίσω όλη γενικά της οργανικής ζωής. Δηλαδή μια ανάγκη της οργανικής ζωής να αποκαθιστά μια παροχημένη τάξη πραγμάτων που η ζώσα οντότητα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κάτω από την πίεση εξωτερικών ενοχλητικών δυνάμεων. Ένα είδος οργανικής ελαστικότητας ή αδράνειας που υπάρχει μέσα στην οργανική ζωή. Αυτό είναι το υπέρτατο περιεχόμενο η ουσία των πρωτογενών προτσές που ο Φρόιντ από την αρχή αναγνώριζε ότι ενεργούσαν στο ασυνείδητο. Πρώτα περιγράφηκαν σαν επιδίωξη της ελεύθερη εκροής των ποσοτήτων ερεθισμού των προξενημένων από την επίδραση της εξωτερικής πραγματικότητας πάνω στον οργανισμό. Η εντελώς ελεύθερη εκροή θα ήταν η πλήρης ικανοποίηση. Τώρα, 20 χρόνια αργότερα, ο Φρόιντ ακόμα ξεκινά από την ίδια υπόθεση. Ώστε η αρχή της Ιδονής είναι μια τάση που εξυπηρετεί μια λειτουργία που δουλειά της είναι να ελευθερώνει το μηχανισμό του νου από κάθε ερεθισμό ή να διατηρεί το βαθμό του ερεθισμού που δέχεται ο νου σταθερό ή να τον διατηρεί όσο γίνεται χαμηλότερο. Δεν μπορούμε ακόμα να προτιμήσουμε με βεβαιότητα μια από τι διατυπώσει αυτέ. Αλλά η εσωτερική λογική αυτής της αντίληψης επιβάλλεται όλο και πιο πολύ. Η συνεχής ελευθερία από τον ερεθισμό έχει εγκαταληφθεί οριστικά κατά την γέννηση της ζωής. Η ενστικτόδη στάση προς την ισορροπία αποδεικνύεται έτσι τελικά αναδρομή πίσω από την ίδια τη ζωή. Οι πρωτογενής λειτουργίε του διανοητικού μηχανισμού, επιζώντας την ακέραιη ικανοποίηση, φαίνονται να είναι δεμένες μοιραία στην πιο γενική προσπάθεια όλης της ζώσας ουσίας, την προσπάθεια της επιστροφής στην ηρεμία του α... ανόργανου κόσμου. Τα ένστικτα έλκονται στην τροχιά του θανάτου. Αν πράγματι ισχύει η αρχή της σταθερής ισορροπία του Φέχνερ για τη ζωή, η ισορροπία αυτή δεν είναι παρά η αδιάκοπη κάθοδο προς το θάνατο. Τώρα εμφανίζεται η αρχή του Νιρβάνα, σαν η τάση που διέπει τη διανοητική και ίσως την νευρική ζωή γενικά. Η αρχή της ειδονής, κοιταγμένη στο φως της αρχής του Νιρβάνα, φαίνεται σαν έκφραση της τελευταίας. Η προσπάθεια να μειωθεί, να διατηρηθεί σταθερή ή να απομακρυνθεί η εσωτερική ένταση που προκαλείται από ερεθισμούς. Η αρχή του Νιρβάνα βρίσκει έκφραση στην αρχή της Ιδονής και η αναγνώριση αυτού του γεγονότος από μας είναι ένας από τους ισχυρότερους λόγους που έχουμε για να πιστεύουμε στην ύπαρξη ενστήκτων θανάτου. Αλλά η κυριαρχία της αρχή του Νιρβάνα, της τρομακτικής συνδρομής της Ιδονής και του θανάτου, διαλύεται αμέσως μόλι εδραιωθεί. Όσο γενική και αν είναι η αναδρομική αδράνεια της οργανικής ζωής, τα ένστικτα επιδιώκουν να πετύχουν το αντικείμενό τους με θεμελιακά διαφορετικούς τρόπους. Η διαφορά ισοδυναμεί με εκείνη μεταξύ της διατήρησης και της καταστροφής της ζωής. Από την κοινή φύση των ένστικτων αναπτύσσονται δύο ανταγωνιστικά ένστικτα. Τα ένστικτα της ζωής, έρος, επιβάλλονται στα ένστικτα του θανάτου. Τα πρώτα δεν πάβουν να αντιδρούν στην κάθοδο προ το θάνατο και να την καθυστερούν. Οι απαντήσει του έρωτα των σεξουαλικών αισθήκτων, όπω αυτά εκφράζονται με τη μορφή σεξουαλικών αναγκών, δημιουργούν καινούριε εντάσει. Ο αναπαραγωγικό ρόλος ρόλο αρχίζει με την απομάκρυση των σπερματοκυτάρων από τον οργανισμό και το σχηματισμό από αυτά δύο κυταρικών σωμάτων. Συνεχίζεται με τη δημιουργία και διατήρηση όλο και μεγαλύτερων μονάδων ζωή. Έτσι κερδίζουν ενάντια στο θάνατο τη δυνατότητα της αθανασίας, της ζώσας ύλη. Ο δυναμικός διεισμός των ενστίκτων φαίνεται εξασφαλισμένος. Ο Φρόιντ όμως ξαναστρέφει αμέσως την προσοχή του στην αρχική κοινή φύση των ενστίκτων. Τα ένστικτα της ζωής είναι συντηρητικά όπως και τα άλλα ένστικτα, αφού επαναφέρουν παροχημένα στάδια της ζώσας ύλης, αν και είναι συντηρητικά σε υψηλότερο βαθμό. Συνεράγεται έτσι ότι ο σεξουαλισμός υπακούει στην ίδια αρχή του ένστικτου του θανάτου. Αργότερο ο Φρόιντ για να περιγράψει παραστατικά τον αναδρομικό χαρακτήρα του σεξουαλισμού υπενθυμίζει την φανταστική θεωρία του Πλάτωνα ότι η ζωσαήλη όταν πρωτοδημιουργήθηκε διασπάστηκε σε σωματίδια και από τότε προσπαθούν να ξαναενωθούν διαμέσου των σεξουαλικών ενστίκτων. Ενάντια σε όλες τις ενδείξεις, μήπως ο αίρος εξυπηρετεί σε τελευταία ανάλυση το ένστικτο του θανάτου? Μήπως η ζωή δεν είναι πραγματικά τίποτα άλλο από ένα μακρύ ελιγμό προς το θάνατο? Αλλά οι ενδείξεις είναι αρκετά ισχυρές και αρκετά μακρύς ο ελιγμός ώστε να δικαιολογείται η αντίθετη υπόθεση. Ο αίροντας ορίζεται σαν η μεγάλη ενωτική δύναμη που συντηρεί κάθε μορφή ζωής. Η υπέρτατη σχέση μεταξύ έρωτα και θανάτου παραμένει σκοτεινή. Αφού λοιπόν ο έρως και ο θάνατος εμφανίζονται σαν τα δύο βασικά ένστικτα που η πανταχού παρουσία τους και η αδιάκοπή του συγχώνευση και διαχωρισμός χαρακτηρίζουν το προτσές ζωής, τότε αυτή η θεωρία των ενστίκτων είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή καινούρια διατύπωση των προηγούμενων φροειδικών αντιλήψεων. Οι ψυχαναλυτές έχουν σωστά τονίσει ότι η τελευταία μεταψυχολογία του Φρόιντ βασίζεται πάνω σε μια ουσιαστικά νέα έννοια του ενστίκτου. Τα ένστικτα δεν ορίζονται πια από την άποψη της προέλευσης και του οργανικού του ρόλου, αλλά από την άποψη μιας δύναμης που δίνει καθορισμένη κατεύθυνση. Στη ζωή από άποψη αρχών ζωής. Οι έννοιε ένστικτο, αρχή, κανονισμός αφομοιώνονται. Η άκαμπτη αντίθεση μεταξύ ενός διανοητικού μηχανισμού που υπακούει σε ορισμένες αρχές των ενστίκτων εξωτερικής προέλευσης που διεισδύουν σε αυτόν από έξω δεν μπορεί πια να υποστηριχθεί. Επιπλέον, η διειστική αντίληψη των ενστίκτων που είχε αμφισβητηθεί από την εποχή της αγωγής του ναρκισισμού φαίνεται τώρα να απειλείται από μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση. Με την αναγνώριση των λυμπητικών συνιστοσών, των ενστίκτων του εγώ, έγινε ουσιαστικά αδύνατο να βρεθούν ένστικτα διάφορα εκείνων του λιμπιτό. ή ενστικτόδης ορμές που να μην αποδεικνύονται παράγωγε του έρωτα. Αυτή η αδυναμία να ανακαλύψει κανένας οτιδήποτε στην πρωτογενή δομή των ενστίκτων που να μην είναι έρος ομονισμός του σεξουαλισμού, αδυναμία που όπως θα δούμε είναι η ίδια η έκφραση της αλήθειας, Φαίνεται τώρα να μετατρέπεται στο αντίθετό σε μονισμό του θανάτου. Βέβαια, η μελέτη της αναγκαστικής ροπής προς επανάληψη και αναδρομή και η τελευταία ανάλυση των σαδιστικών συνιστούσων του έρωτα αποκαθιστά την κλονισμένη διστική αντίληψη. Το ένστικτο του θανάτου γίνεται αυτοδύναμος συνέτερος του έρωτα στην πρωτογενή δομή των ενστίκτων και ο συνεχής αγώνας ανάμεσα στους δύο αποτελεί την πρωτογενή δυναμική. Αλλά η ανακάλυψη της κοινή συντηρητική φύσης των ενστίκτων αντιβαίνει στην δυιστική αντίληψη και δίνει στην τελευταία μεταψυχολογία του Φρόιντ το βάθος ενός από τα μεγαλύτερα τολμήματα ανθρωπογνωσίας. Η αναζήτηση της κοινή προέλευση των δύο βασικών ευθύκτων δεν μπορεί πια να αποσιωπηθεί. Ο Φένιχέλ έδειξε ότι ο ίδιος ο Φρόιντε έκανε ένα βήμα αποφασιστικό προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώνοντας την υπόθεση ότι υπάρχει μια μεταθετή ενέργεια που είναι καθ' αυτή ουδέτερη. Μπορεί όμως να συμμαχίσει είτε με μια ερωτική είτε με μια καταστροφική ορμή, είτε με το ένστικτο της ζωής είτε με το ένστικτο του θανάτου. Ποτέ πριν ο θάνατος δεν είχε θεωρηθεί μέρος της ουσίας της ζωής... με τέτοια αυστηρή λογική συνέπεια. Αλλά ούτε και είχε εξαναπλησιάσει τόσο τον έρωτα. Ο Φένισελ διατυπώνει την κρίσιμη ερώτηση. Μήπως η αντίθεση μεταξύ έρωτα και ενστίκτου του θανάτου... δεν είναι παρά η διαφοροποίηση μιας αρχικά κοινή ρίζας. Επισημένει την πιθανότητα ότι τα φαινόμενα που καλούνται... Όλα μαζί, ένστικτο του θανάτου μπορούν να θεωρηθούν σαν έκφραση μιας αρχής που ισχύει για όλα τα ένστικτα. Μια αρχής που κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μπορεί να έχει τροποποιηθεί από εξωτερικές επιδράσεις. Επιπλέον, αν η αναγκαστική ροπή προς αναδρομή που διακρίνει όλη την οργανική ζωή είναι η αναζήτηση της ακέραιης ηρεμία. Αν η αρχή του Νιρβάν αποτελεί το υπόβαθρο της αρχής της Ιδονής, τότε η αναγκαιότητα του θανάτου παρουσιάζεται σε εντελώς άλλο φως. Το ένστικτο του θανάτου είναι καταστρεπτικότητα, όχι όμως για τον ίδιο τη τον εαυτό, αλλά με σκοπό την ανακούφιση από την ένταση. Η κάθοδος προς το θάνατο αποτελεί υποσυνείδητη φυγή από τον πόνο και την ανάγκη, έκφραση του αιώνιου αγώνα εναντίον στη δυστυχία και την απόθεση. Οι κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν αυτό τον αγώνα φαίνονται να επηρεάζουν και το ίδιο το ένστικτο του θανάτου. Η παραπέρα εξήγηση του ιστορικού χαρακτήρα των ένστικτων απαιτεί την ένταξή τους στη νέα αντίληψη του προσώπου που αντιστοιχεί με την τελευταία μορφή της θεωρίας των ένστικτων του Φρόιντ. Τα κύρια στρώματα της δομής του νου ορίζονται τώρα σαν προεγώ, εγώ και υπερεγώ. Το θεμελιακό, αρχαιότερο και μεγαλύτερο στρώμα είναι το προεγό, περιοχή του ασυνείδητου και των πρωτογενών ενστίκτων. Το «αυτός» είναι ελεύθερο από τις μορφές και τις αρχές που αποτελούν το ενσυνείδητο κοινωνικό άτομο. Ο χρόνος δεν επιδράει πάνω του και οι αντιφάσεις δεν το ενοχλούν. Δεν ξέρει ούτε αξίε, ούτε καλό και κακό, ούτε ηθική. Δεν αποσκοπεί στην αυτοσυντήρηση. Το μόνο που επιζητεί είναι η ικανοποίηση των αναγκών των ενστίκτων του σύμφωνα με την αρχή της ειδονής. Κάτω από την επίδραση του εξωτερικού κόσμου, ένα μέρος του «αυτός», έχοντας τα κατάλληλα όργανα για να δέχεται ερεθισμούς και για να προστατεύεται από αυτούς, αναπτύχθηκε βαθμιαία στο «εγώ». Το «εγώ» είναι ο μεσάζων μεταξύ του προεγώ και του εξωτερικού κόσμου. Η αισθητήρια πρόσληψη και η συνείδηση αποτελούν μόνο το πιο μικρό και πιο επιπόλαιο μέρος του εγώ, το μέρος που τοπογραφικά βρίσκεται πλησιέστερα στον εξωτερικό κόσμο. Με τη δύναμη όμως του αισθητήριου συνειδητού συστήματος σαν μέσου, το εγώ συντηρεί την υπαρξή του παρατηρώντας και δοκιμάζοντας την πραγματικότητα, δημιουργώντας και διατηρώντας μια σωστή εικόνα της, προσαρμοζόμενο το ίδιο στην πραγματικότητα και αλλάζοντάς την κατά το συμφέρον του. Έτσι το εγώ αναλαμβάνει την απεικόνηση του εξωτερικού κόσμου για το όφελος του προεγώ, διασώζοντας το τελευταίο. Αλλιώτικα το αυτός, επιζητώντα τυφλά να ικανοποιήσει τα ενστικτά του και αγνώντας απόλυτα την μεγαλύτερη ισχύ των εξωτερικών δυνάμεων, δεν θα μπορούσε να αποφύγει τον εκμυδενισμό. Για την εκτέλεση αυτού του έργου, ο κύριο ρόλο του εγώ είναι ο συντονισμό, η αλλίωση, η διοργάνωση και ο έλεγχο των ενστικτοδών ορμών του προεγώ, ώστε να μειώνει στο ελάχιστο τι συγκρούσει με την πραγματικότητα. Να αποθεί τι ορμές που είναι ασυμβίβαστες με την πραγματικότητα, να συμφιλιώνει άλλες με την πραγματικότητα, αλλάζοντας το περιεχόμενό τους, καθυστερώντας ή αποτρέποντας την ικανοποίησή τους, μετασχηματίζοντας τον τρόπο της ικανοποίησής τους, συγχωνεύοντα τες με άλλες παρορμήσεις κλπ. Έτσι το «εγώ» εκθρονίζει την αρχή της ειδονής, που αναμφίβολα δεσπόζει του υπερεγώ και την αντικαθιστά με την αρχή της πραγματικότητας που υπόσχεται μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη επιτυχία. Παρόλους τους στους τους ρόλους του που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των εστίκτων για έναν οργανισμό που διαφορετικά θα καταστρεφόταν ή θα αυτοκαταστρεφόταν σχεδόν σίγουρα, το εγώ διατηρεί το χαρακτήρα της απόφυσης του προεγώ. Σε σχέση με το προεγώ, τα προτσές του εγώ παραμένουν δευτερογενή προτσέ. Τίποτα δεν ρίχνει περισσότερο φως στον εξαρτημένο ρόλο του εγώ από ότι η αρχική ρίση του Φρόιντ πως όλη η σκέψη είναι απλώς ένας ελιγμός από την ανάμνηση της ικανοποίησης προς την όμοια κάθεξη της ίδιας μνήμης όπου το άτομο φτάνει για δεύτερη φορά με κινητικέ εμπειρίες. Η μνήμη της ικανοποίησης είναι η πηγή όλης της σκέψης και η ορμή για ανασύλληψη παροχημένη ειδονής είναι η κύρια κινητήρια δύναμη πίσω από το προτσές της σκέψης. Επειδή η αρχή της πραγματικότητας κάνει αυτό το προτσές μια ατέλειωτη σειρά από ελιγμούς, το εγώ αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα σαν βασικά εκτρική και η στάση του είναι χαρακτηριστικά αμυντική. Από την άλλη όμως μεριά, οι ελιγμοί της πραγματικότητας παρέχουν ικανοποίηση, αν και μόνο τροποποιημένη και γι' αυτό το «εγώ» είναι υποχρεωμένο να απορρίψει τις ορμές εκείνες που, αν ικανοποιηθούν, θα κατέστρεφαν τη ζωή του. Έτσι, η άμυνα του «εγώ» είναι ένας αγώνας με δύο μέτωπα.